Θέλω να πέσει η αεροπορική άσκηση. Νομίζει κάθεμε; Έχω πηδήξει κάθε ταράτσα, έχω μάθει παρκούρα απέξω και ανακατοτά. Αυτά είναι. Λοιπόν, παρκούρα. Θα του πιάσω, πιάσω του κερατάδες, θα του πιάσω. Δεν θα μα καταλάβουν εμά τα αμφιθέατρα τη μάχη. Υπάρχει καινούριο ορισμό για το άτια. Για πε. Αγνώστε 7 είναι αρχική. Έλα εσύ Αποστόλη, θα ήθελα να ρωτήσω τον Παλούρδο να μου απαντήσει είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά Με ποιο τρόπο εσύ ξεχωρίζει τους συναδέλφους του, οι οποίοι είναι εντυμένοι σαν γνωστοί, άγνωστοι, σαν διαδηλωτέ Πώς να το πω ρε παιδί μου, η μία μόνο έτσι... Θες να πεις ότι έχουμε συναδέλφους παρακρατικούς? Δεν ξέρω τι να... Φάει τη γλώσσα σου, φάει το στόμα σου, καταρχήν οι συνάδελφοι δεν ξέρουν να πετάνε. Αυτό. αυτό είναι προνόμιο των αναρχικών κομμάτων υπτάμενων. Μήπω του ξεχωρίζει από τη μυρωδιά που είναι γουρουνάκια, Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ε. Θα βγω εκτό αυτού. Θα βάλω την πέρτα μου και θα έρθω να σα πιάσω. Θέλω να σου πω σχετικά με τη Μανολίδου που είπε ότι ο καλύτερο εραστής τη Ελλάδας είναι ο άντρα δεν είναι ο καλύτερο εραστής ο άντρα τη. Και μόνο αν βάλει κάτι ότι έχει υπογράψει, έχει γαμίσει τον τόπο για δέκα γενιέ ακόμα.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 Τι λένε αυτοί εκεί πέρα, ο Αθανασίου κτλ. Λένε αυτά τα οποία θα κάνουν ότι έπρεπε να κάνουν. ή κάνουν λάθο. Αυτό νομίζω λένε. Ο Αθανασίου αυτό είπε, α πούμε. Mm -hmm. Θέλετε να κάνουμε, λέει, να είμαστε τέτοιοι πολιτικοί, λέει, για να καλύψουνε τι να καλύψουν αυτοί όλοι. Τις ενοχέ του, πρώτα απ' όλα. Χθε ο Σαμαρά τι έλεγε, α πούμε. Πολλά. Για αναπτύξει πάλι γιατρία τον ακούνε, χειροκροτάγανε οι άλλοι. Τι, ε, τι να κάνουν, παιδί μου, χειροκροτάγαν. Αποτελείουν. Αυτή ήταν η συμφωνία. Αποτελείουν. Μα στο τελείωμα χειροκροτάγαν. Έχει δει παράσταση να χειροκροτάει κάποιο στην αρχή Άκουσες ένα κλανάρισμα που έριξε ο Παγκαλός πρωί-πρωί στα κανάλια πάλι Ο άνθρωπος είναι ο μέτρο της πολιτικής Ξέρεις γιατί είναι μέτρο της πολιτικής Γιατί Αυτό δεν το σερβίρεσε τον ο Τσάλαν στους Τούρκους Α δεν ξέρω εγώ για το μεγάλο τραγουδιστή ήξερα Α mm. όχι είναι και αυτός Τι και αυτός αυτός είναι Έλα γεια Πέρα από τους πολιτικούς, εκείνη οι δικαστική που έχουν να από τα κεφάλια τους κάτι εικόνες μεγάλες, δεν πέφτει καμία στα κεφάλια τους, μπας και βάλουν λίγο μυαλό να ξεν... σηκωθούν και να φωνάξουν ότι αυτό που κάνουν είναι έγκλημα οι ίδιοι οι θαγγελές που δικάσαν ένα παιδί και τώρα δεν μπορούν να το δώσουν μια άδεια για να πάει να σπουδάσει. Αυτό μόνο σκεφτείνουν ότι πιστεύουν οι σκάποιες θεούς αυτοί άνθρωποι. Έλα, ρε Έλα, φιλιά. Τι αερομεταφερόμενε λέει και κάνουν parkour και τέτοια. Τα χελονονιτζάκια είναι που ήρθαν στην Ελλάδα, δεν Αυτή πει, είναι. Να... Κοίμουν ανάμεσα σε διάφορα. <laughs> δεν πήρε, χαμπάρι κανένα. Νόμιζα ότι είναι ο Captain Planet. Όχι, <laughs> όχι, <laughs> Οι Η Power Ranger που πηδάγανε ψηλά, δεν ξέρω. Μπράβο, έλα, φλιά. Ελάτε, Απόστολη, καλό μεσημέρι. Επίση, μήνυμα στον Πάγκαλο και σε όλο το συνάφι του αυτού. Αν γίνει ξυχωμό και θα είναι άγριο, αυτό είναι το δεδομένο. Και του έχω απέναντι, όχι με καλάσνικοφ, σίγουρα με πιο βαρύ όπλο. Θα πούνε γιατί του εκτελώ. Ε, θα μου την απορία αυτή. Τόσα που λένε, τόσα που κάνουνε. Και μόλι έμαθα ότι ο Θανασίου ο πατέρα του ήταν χήτη. Θα γλιτώσουν δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω ότι συσσωρεύουν την αγανάκτησή μα. Και μήνυμα, τα κονσερβοκούτια μα δεν σκουριάζουν ποτέ. Παρακαλώ κύριε Real News εκεί. Ναι, ναι, ίδια. Αυτοί που μιλάνε εδώ πέρα που του λένε. Ναι. Όχι, ντροπή τους. Και απορώ πόσο ο κύριος Καντζη επιτρέπει τέτοιο λεξιλόγιο στους εκφωνητές. Γιατί τι αν είπανε. Αν τον κύριο Κπάνκαλο. Γιατί τι αν είπανε. Αν τον κύριο Κπάνκαλο. Ντροπή τους, είναι είπε αλλά αυτόν τον Ρωμανό! Ντροπή, σας, ντροπή σας. <Ρεβ>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 Να σου πω, ξέχασε ο συνάδελφός σα εκεί στον αντένα. Συνάδελφός να... μα, τώρα δεν κάνουμε και η ίδια δουλειά. Συγγνώμη κιόλα. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρεί. Ναι. Λάθος Να σου πω, ξέχασε να πει ότι είχαν κατέβει κάτι Τα είδα εγώ με τα μάτια Α, τα είδε κι εσύ. Κατή... Ναι, βέβαια, είχαν. Ε, πάρε, παιδί μου να το πεις και μετά λένε ότι είναι ο με α, α, καλά Και τελικά τι έγινε. και με το Superman, με κάτι που είχαν έρθει από τον Καλό μεσημέρι φίλε. Γεια σου. Αν και πρέπει να σε λέω μπαλούρδο, τα έκανα στο Σάββατο το βράδυ. Τον άλλο με τις χειροπέδε γιατί τον με βάραγες ρε. Εσύ ήσουν. Γιατί δεχόμουν απειλή, δεν τον είδατε. Κρατούσε αλυσίδα στα χέρια του. Χειροπέδα. Ναι, ναι. Αν μου την έφερνε στο κεφάλι αυτή, ποιο ξέρει που θα με βρίσκανε. Έχεις δίκιο ρε μπαλουρδο. έχει δίκιο. Επίσης νομίζω έτσι πως τον έβλεπα είχε δύο παίδια παραπάνω περισεβάμενα και είπα να, να τα σπάσω να τον απαλλάξω Σωστό και αυτό. Άμα ήταν σπίτι Ο... του δεν κινδύνευε Τι δουλειά είχε εκεί στου δρόμου. Σπί... Εσύ σπίτι σου, Όχι. Εγώ σπίτι, μου να σπίτι του. Εγώ δεν σπίτι μου, μαζί με την κόρη μου και με δύο Τις, δεν τις ε, ο Φεούλης των εξαρχείων είπε στους μπάτους ότι δεν έχουν νοημοσύνη. Ναι, άκου πράγματα τώρα. Έλα μωρέ, πού να ξέρεις αυτή τη λέξη μπαλούρδη. Έλα βρε Αποστόλη, έμαστε στα νέα. Ποια απ' όλα. Συνελήφθηκε ο καψιμιζής της αερομεταφερόμενης μεραρχίας. Διάβαζε μπακούνιν και το και στους συναδέλφους του. Μπακούνιν, διάβαζε η παρκούνιν. Μήπως διάβαζε παρκούνιν Διάβαζε παρκούνιν και μάθαινε στους αναρχικούς να πηδούν από τα ράτσα σε τα ράτσα Μα αναρχική είναι αυτή η παιδί μου η παρκουρίστας Έλεος έχει χάσει κάθε λέξη την έννοια της Επειδή είμαι μεγάλη ψυχή για την περίπτωση του 97χρονου Επενήτη που πήρε τηλέφωνο, ναι. ήθελα να το ευχηθώ να τα καθοστήσει. Αλλά επειδή τρία χρόνια είναι πολλά, το εύχομαι να βγάλει το Δεκέμβριο. Για το πολυκατάστημα. Μην Θεσσαλονίκη... είσαι κατόψυχο. Δεν θέλω να είμαστε έτσι εμεί. Από εδώ πλευρά θέλω να είμαστε λίγο πιο φιλάνθρωποι. Εντάξει, να... μέχρι και τα φώτα. Αλλά όχι με τα καθήκια, εντάξει Για το πολυκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, ναι. ήθελα να πω ότι επήγει Αναρχική. τη φωτιά ενώ οι κουκουλοφόροι είχαν κάτω από Στα πυλίκια. Επίγιο τμήμα αναρχικών. Ήταν το τάγμα των επίγειων αναρχικών, ωστόσο οι χαρακτήρια στου περίπου που τα βάλανε με υπτάμε αναρχικούς και τα καταφέραν και έχω μάθει ότι το ελικόπτερο έχει αναχαιτήσει και διασμόπλιο με αναρχικούς. το ελικόπτερο τη Ασυνομία. Χαριτήρια σε όλου του Πώ το λέει, Ο Βενεζέλο λέει ότι το χρέο είναι μικρό. Ναι. Ο Ντέβε λέει ότι φαίνεται μεγάλο, αλλά είναι μικρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι μεγάλο. Ο Τράγκα παλιά δεν ξέρω τώρα γιατί έχω πολύ καιρό. Ακούω ότι είναι τεράστιο. Παραπέντε. Ναι, ναι. Δεν αυτό πίνει και τηλεμονάδα του φαίνεται έτσι. Τελικά ρε μου έχουν όλα θέμα μεγέθου Να δω εσένα και το θύμιο να από αεροπλάνο Το φοβάμαι, ενώ απλώνω την μπέρτα μου εκεί με το παραπέντεο, βιουμ, βιουμ, παπ, δαγκώνω και μια μολόντοφ με τα δόντια και έτσι πετάω, έτσι. Το φωτοστέφανο ξέχασε ο θύμιος να φορέσει τα αρχοτσόγλανα που κατέστρεψαν όλη την Ελλάδα χθες. Τόση ύμνη πια. Ε, δε, μας περνάει και για ηλίθιους. Ερωτήστε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον Νίκο Τρομπανό. Που είπε πολύ σωστά: Μία κυρία συγκινητική ήταν στον κουφό που Και δεν ξέρω αν το έχει προσέξει. Εγώ δεν το έχω προσέξει. Δεν ξέρω πόσο κόσμο έχει προσέξει. Θυμάστε πώ ήταν τα πρόσωπα των παιδιών όταν τα πιάσαμε μετά τη λυθία. Μετά το photoshop ή πριν. Ε, όχι, είπε πριν το photoshop. Α, Απριν το photoshop. Ναι, πριν πριν ναι θυμάμαι. Και... θυμάμαι. Ναι, Αλλά πριν μετά πριν. το photoshop η μονταζιέρα τη Γαδάτα έκανε κουκλιά. Κουκλιά και τα έκανε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω το άλλο. Δεν θα σου πω να κάνανε έτσι του όλου Αυτοί που πιάνουν για σκάνδαλα από τον Τσοχατζόπουλο μέχρι τα κατοίκια Ενέργεια, πριν λίγο τότε τώρα ο ή του Χρυσαβγίτε του, φίλου και αδερφού του βιαστέ, και οποιοδήποτε άλλο έχει κάνει τέτοια απευθεία εγκλήματα, δεν του έχουν συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφερθήκατε σε αυτά τα παιδιά. Μα είχανε καλάστικο, φίλε. Κρατήσαν Να μιλήσει σε δυσκολία που βινάει, να μείνει σε τσαντάκια να με κλέψει Εκεί είναι το θέμα. Ναι, αλλά την ώρα που οι τράπεζε μα περνούν δύσκολε ώρε. Ναι. και να κινεύουμε από σταθεροποίηση, δεν μπορεί να κλέψει την τράπεζα κύριε. Εμεί την τράπεζα υπολογίζουμε για να σωθούμε. Την ανακαλοπίσαμε την που αντιράπεζα με τα λεφτά μα και δεν θα μα πάρει τα φύκια μαγικά. Άρα, άρα τι πήγε να κάνει ο Ρωμανό και είναι αυτό. Να κλέψουν τα λεφτά μα. Με τα λεφτά μα δεν είναι ένα την τράπεζα. Τα λεφτά μα τα κλέβανε. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή οι τράπεζε είναι ιδιωτικά, δεν είναι κρατικέ. Ο παπούλια σου τεφωνεί, ούτε, ούτε ακρόαση. Πρέπει να τον ξεχάσουν στη Φορμόλη αυτή τη βδομάδα, δεν έχει βγει καθόλου. Έλα, ρε, δεν πρέπει να έχει ακούσει για ρωμανό, Χριστό δεν πρέπει να ξέρει. Ρουμάνος, τα νομίζει κανένα κακοπιος άστα. Λοιπόν, το κομματόφυλλο τη Νέα Δημοκρατία που το 12 χειροκροτούσε το Σαμαρά, υπάρχει και φωτογραφία σχετική. Ποιο? Που την Πέμπτη προχθέ, θα καταλάβει. Που την Πέμπτη προχθέ δεν μα κατέβασε σε απεργία, έκανε την κότα. Που όπως είπε ο Μαυρίκη στο συνέδριο, ε, κάθε εβδομάδα ρίχνει την κυβέρνηση και πάει και κολογλύθεται δίπλα από το Σαμαρά. Λοιπόν, αυτό που επέτρεψε να γίνει ο νόμο Χατζηδάκη για τα ενοικιαζόμενα. Αυτό που επικαλεί σε μέρα παραμέρα το μαβρίκη, πολύ με ανησυχεί. Ο Παναγιώτη είναι φίλο.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 καταργηθεί ο νόμος Χατζηδάκη της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ναι, ρε Λεφέμ. Ναι, ναι. Από αυτό λέει εσύ. Εγώ. Ήμουν στην πορεία στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο το μεσημέρι. Ανίτσα. Είχε κόσμο που πραγματικά κατέβηκε σε τσιμισκή για ψώνια εκείνη τη μέρα. Θέλω να μιλήσω για το εξή περιστατικό. Δεν κατάλαβα. Η ανάπτυξη δεν σταματάει. Κάτω πορεία πορείε Τι σημασία έχει αυτό. Εσύ κάνει πλάκα, αλλά εγώ με αυτό που ακούω έχω έρθει σε ένα σημείο που θέλω να εκρεγώ. Θέλω να μιλήσω για το εξή περιστατικό. Μια γριά μα είδε και μα ρώτησε με ύφο χιλίων καρδιναλίων, χωρί να περιμένει απάντηση. Λέει, εμά τα παιδιά μα πώ γλ